Γεια σα, θα πω λίγα λίγο Γεια. Τι μα είπε τώρα ο Γεωργιάδη, ότι μιλάει ο Υπουργό με την Τράπεζα, Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Χατζάκη, ανακοίνωσε ότι ήδη μίλησε με τι τράπεζε και πάμε σε μείωση των προμηθειών. Μία υπο... κυβέρνηση που πάει καλά την οικονομία μπορεί με κάποιον να συνεννοηθεί. Το συζητάνε. Αυτό μου θυμίζει μια αγγελία που είχε βάλει για ένα αυτοκίνητο ένα όπελα τιμή συζητήσιμη. Αυτό ε, το, το συζητήσαμε. Κράτη. Για το αυτοκίνητο. Ενδιαφέρεστε. Ναι. Η τιμή που λέτε συζητήσιμη δηλαδή... Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην τιμή. Μάλιστα. Στην άποψή μου δηλαδή γιατί πρέπει να κάνει τόσο. Δεν είναι ότι θα πέσει. Απλά αυτή τη τιμή που έχω βάλει θέλω να τη συζητήσω με κάποιον. Να το εξηγήσω για ποιον λόγο μπήκε αυτή η τιμή. Μη συζητήσουμε, δεν λε και εσύ το συζητήσαμε. Αυτό είναι. <laughs> Αυτή είναι η κατάσταση. <laughs> Νομίζει κάτι άλλο, <laughs> ίδιο και με τι τράπεζε. <laughs> Ακριβώ <laughs> αυτό ο διάλογο έγινε μεταξύ του τραπεζίτη και του με το χατζιδάκι έγινε τραπεζίτη. Θα κάνουμε κάτι. <laughs> <laughs> Κάτσε κάνουμε αυτά. Εντάξει, ναι, για. Το συζητήσαμε. Αυτό. <laughs> τέλος. Το συζητήσαμε. Αυτά τα μέτρα τα πάρουμε. Άντε, γεια. <laughs> πάλι προφήτη εγώ, πάλι μπροστά <laughs> εγώ. Εννοείται πω 100 κι ο κύριο 100 χρόνια μπροστά. <laughs> Καλημέρα από το Μόναχο. Καλημέρα στο Μόναχο. Λοιπόν, δύο πράγματα να πω. Ναι. Όταν, έχω ένα σπιτάκι το οποίο το νοικιάζω 230 ευρώ σε μια κυρία μόνη τη και ευτυχώ που είστε κι εσείς και τέλο πάντων δεν νιώθω τόσο μαλάκα γιατί όλοι αυτό μου λένε ότι είμαι μαλάκα που το νοικιάζω τόσο λίγο και δεν τη έχω κάνει αύξηση ποτέ. Συγγνώμη, να μην νιώθει μαλάκα επειδή δεν τη ρουφά το αίμα. Τώρα είμαστε έλα, με τα καλά μα. αλλά δεν αυτή και καταντήσαμε να αισθάνεσαι μαλάκα άμα δεν πίνει το αίμα του διπλανού σου. Είναι, έλα, απίστευτο, τώρα, τώρα. είναι απίστευτο, λοιπόν. Είναι ένα σπίτι που πραγματικά δηλαδή έχει ένα δωματιάκι με την κουζίνα. Πώς να τη ζητήσω και τι άφησε να της κάνω. Όταν αυτή η γυναίκα παίρνει 800 ευρώ. Ε, λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι δεν αφορά εσένα. Αν μα ακούει ο συμματιτής μου από το 5ο ο Σοκράτης ο Φάμελος. Οχ. Από το 5ο Γυμνάσιο και Λίκιο Θεσσαλονίκη. Το ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία. Θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μέσα και έξω από τη Βουλή. Μεγάλο ανήκριτο. Λοιπόν, αγαπητέ Σοκράτη, εάν δεν ζητήσετε γονατιστή συγγνώμη για όλα αυτά που έχετε κάνει και που έχετε προδώσει στον ελληνικό λαό, θα μείνετε στο 15% και πάρα πολύ σας είναι. <ΣΣ> Ναι, γεια σας Γεια σας Πότε μπορεί να πάρω μέρος ενεργειακή λίγο και Τώρα, τώρα παίρνει ήδη. Είπατε? Έχετε πάρει μέρο, ήδη είστε στο μέρο. Στο μέρο λέω, είστε στο μέρος Ναι, αλλά τώρα μιλάει τώρα με Ε, μιλάει, θα έρχεται η δικιά σα. σειρά και εσεί να δούμε. Τι μπορώ να πω τώρα. Τώρα, τώρα, τώρα πάμε. Ε, θέλω να, πω, θέλω να πω για τον και του ακόμα και λέει πολύ καλά, Αρετήσει και δικαιοσύνη και ειδική είναι επανουργία και κακία. Και θα λέει και ο Βάρναλλήτα, ένα πείμα ο πρόλογο που λέει και εσύ τσούλα επιστήμονη τη αλήθεια στη Φροβόχα. Και κάτι άλλο για του δημοσιογράφου, τύπου σκάι και δεν συμμαζέβεται το μέρα του. Τα λέει ο Βάρναν οπεί απόλογο, θα λέει και εσύ, πρόστιχη πένα και μολύβι του βούρκου λιγανίζεται την Μπόχα. Αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι πιο πολύ. Λιγανίζουν του βούρκου την Μπόχα. Και οι επιστήμονε έχουν στο DNA του μέσα, οι επιστήμονε εισαγωγέ. Και πολιτικοί έχουν στο DNA τους μέσα στον κεμπενισμό. Δέξτε με ακούσατε. Σας άκουσα να είστε καλά. Πότε θα το... Αύριο, το... αύριο. Να είστε καλά Παναγιώτης. Ναι. Yeah. Έλα ρε φίλε, συγχύ μεσημεριάτικα. Δεν γίνεται αλλιώ, μπορεί να συγχύσει το απόγευμα. Μεσημέρι για να το σκοντεύσει μέχρι τα πόδια να πα γέφυνε το βράδυ. Μου ανέβηκε η πίεση, άκουγα το άλλο το σκουλίκι. Ούτε. Σα παρακαλώ πολύ, τα... μη λέτε του υπουργού σκουλίκι, άσχετο άμα είναι. Ούτε μια τρίχα από <σομίως> του Βελουσιώτη δεν είναι όλοι Ούτε μία mm. τίποτα. <σομίως> τα σκουλίκια συγχύστηκα, θα πάρω κι άλλο χάπι για την πίεση. Έλα τώρα, πάρε κάτι άλλο, κάτι φυτικό. Πρέπει να πάρει χάπι. Τι να πάρω. Τι έχει για να ρίχνει την πίεση, Τ Φάμε μια τζατζίκη Η Ελένη Λουκά είμαι. Τι είναι πάλι Όχι πε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά Κάνει μιλάω, και εγώ δεν είμαι Τώρα αν μιλάμε για σένα εγώ ήμουν σίγουρος ότι είσαι Καλά ρε για κάτσε καλά ρε Δάκα η που με βρίζετε και λέτε ψέματα Εγώ νόμιζα ότι εσύ συγκεκριμένα το... ότι είσαι πολύ καλά Γιατί δεν είσαι καλά. Δεν έχει δώσει δικαιώματα, δεν πέρασε το μυαλό μου. Πώ, για πε! Εθοποιήσα, εσύ κι εγώ, εσύ και ο Σύμιο Καλαμούτι. Δεν είμαστε καλά! Δεν είμαστε καλά. Και δεν έπρεπε... Πού το στηρίζει είμαστε... αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είπε τη γνώμη και καλά έκανε! Δεν έπρεπε όμω να σου πω σε αλφόλοι! Γιατί Έπρεπε να σου πω τι δέχομαι τη συγγνώμη σου. Δεν το πες όμως. Έπρεπε να σου πω τι δέχομαι τη συγγνώμη σου και όχι να σου πω ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει. Και πέτω σήμερα. Το ίδιο είναι. Δεν εννοούσα να πάω να φωνάσω απέναντι σε αυτό το σατανικό διαβολικό έργο που έχεις. Το δικό μου έργο. Θα πάω που έβολε την ιδέα να πάω να φωνάσω απέκτο. Θα του κάνω το χατήρι, θα πάω να φωνάσω. Εγώ εννοούσα ότι θα σε πιάνανε αυτό το φόρο, Α, Λάζοντας, κατάλαβα. Και ήξερα πολύ σουλά, θα οδηγούσα του αστυνομικού θα σε συμπεριλάμβανανε πάνω στη σκηνή. Η διάρκεια Α, και έτσι το, το είσαι φανταστή. Έχει γίνει και στον Τζι Μόρισον το ίδιο. Το δέχομαι. faces look a when you're alone Κατάλαβα Κατάλαβα Με τέσσερα όλα Κατάλαβα Αυτό σ'immeo me olo tata psemata kati tikofanti Sa du topau Lipon premnasa fiso tora Ela taleme Όχου. Λέγεται. Αν τολμήσει κάποιο, θα σου αφήσει να, να πει ψέματα και τσκοπαδίε για μένα. Όταν το ακούσα το αμέσως. Αμέσως. Ε, θα το κλείσει λέ... αμέσω. Αμέσω. Αμέσω. Τώρα έχω συμμορφωθεί, δεν γίνεται. Δεν δεχόμαστε αυτά τα ψέματα και τσκοπαδίε. Δεν συνενούμε σε αυτά. Ωραία. Κι αν μου δείξει στοιχεία, αν μου δείξει φωτογραφικό υλικό. Αλλιώ η ημί... Αν μου δείξει φωτογραφικό υλικό κάτι εκεί που ε, το κάνετε, ε, Εκεί στη σκηνή δεν χρειάζεται να σε σειράβουν τα παραπολιτικά. Είστε ζωντανά και εσύ και ο Τίμιο. Η αστυνομία θα έρθει εκεί στο ραδιόφωνο. Ε, μην και μην μου το κάνει ξανά εδώ τώρα. Αλλά, Πάνω που είχα φτιαχτεί με τη σκηνή, Τώρα να πάω yeah. λίγο σαν τον Τζιμάκο το Μόρισον. Καθημερινά. Δεν το δί χάλασε τώρα. Εντάξει, έλα, έλα, για, για, για. Δεν, ξανάρωσο. Έλα, την άντρα, εγώ παρμένω. Α, την άντρα, εγώ παρμένω. Έλα, τι θε. Έλα, εγώ, αυτό το διαφημιστικό που έχει κάνει ο άλλο που είσαι εσύ και ο άλλο με τη λευκή φωνή. δεν είναι ο άλλο, είναι όλα τα λεφτά. Πάλι, εγώ είμαι. Θα του πει ότι ακού Παγαπολιτικά 90,1. Απ' Τι? Αυτό ήταν! Θα υποφέραζε! Μη! παρακαλώ! Πάλι ο τα σφίγγω με ένα λαστιχάκι όπω ο Για να βγαίνει ρηχτή η φωνή ευνούχητη. Ακούγεται αλλιώ, Δεν είναι φωνή του Αυτό ακριβώς Τα σφίγγω σου με ένα Δεν το Ε, τώρα θα με μάθει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, έλα, χάρηκα Γεια και ένα Ναι, μιλάτε και για το στεγαστικό, μίζω. Μίλαμε, μιλάμε, Ανάτω... μιλάμε <γιλάνε> για το Εάν, στεγαστικό και πάλι αναμίγκλε. Να περάσω τώρα το στα στεγαστικό διάμοτες. τι σε νοιάζει Εδώ θα μείνει. Στον Άρη θα μείνει. Να μιλήσουμε για τα δάνεια στον Άρη. Λοιπόν, τον Τζάρτ Τέιμ Χολ, αυτό που μπήκε με τι τόλ φοράνε. Το, το παρλάρι στο αγγλικό βλέπω. Άσπρες. Με τι ψηλέ άσπρε έχει τρία βιβλία να τα βλέπουν όλοι. Λέγεται Τζάρτ Τέιμ Χολ. Δεν το έχω Λέγεται με τα ονόματα. Charles δεν θυμάμαι ονόματα. Να εκεί την πατάω. Ένα, δύο, τρία, μιλή, να, μέχρι το τρία μιλή, ξέρω. Μιλή. Λοιπόν, έλα γεια. Σε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. you <sweak> Έλα ρε! Έλα. Θέλω να σου πω κάτι για την Παρασκευή. Ναι. Ότι ένα ακροατή ήταν συγκλονιστικό. Αυτό που είπε για τα ΑΜΕΑ, όπου η WalkAGenda έκανε στήριξη μόδας με ΑΜΕΑ, ενώ η πραγματικότητα είναι τα ΑΜΕΑ αυτό που κάνει το κουκουέ. Να ζητάμε τα δικαιώματα, να σταματάμε του πληθυριασμού και κάτι τέτοια. Το σμάσε! Και θέλω να σου πω και κάτι μια και, μιλήσατε και για το θέμα τη στέγαση με αυτόν τον συγκλονιστικό άνθρωπο από την Κρήτη. Εσεί δεν είχατε μπει στον πειρασμό να πείτε να βάλετε 600 ευρώ, θα σα τα δίνανε! Μα σπίτι αξίζει καλέ μου, Πώς θα Άλλο 600 ευρώ. Δεν λοιπόν υπάρχουν άλλοι που δίνουν 500 ευρώ μια καρτονιέρα με μούχλοι πρέπει να γίνει σαν αυτού. Δηλαδή. Και εγώ σκέφτηκα κάτι. Δεν θα μπορούσε το κράτο να φτιάξει εργατικέ πολυκατοικίε τι οποίε δεν θα τη δίνει γιατί μπορεί αυτό που είναι την εργατική πολυκατοικία, ο γιο σου να γίνει μετάποδο να γίνει τραγουδιστή, να βγάζει του κόσμου τα λεφτά. Γιατί να του μείνει το σπίτι. Το σπίτι μετά πρέπει να πηγαίνει σε ένα φτωχό. Να φτιάξει λοιπόν σε περιοχέ που υπάρχει χώρο σε εργατικέ πολυκατοικίε και να πηγαίνει ο κόσμο να μικιά. Γι' αυτό θα ρίξει τα νύκια, δεν το σκέφτομαι αυτό. Δεν θέλουν να το κάνουνε. Δεν θέλουν να το κάνουνε. Είναι ε, απλά τα το... πράγματα. Τι κάνεις. Καλά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν επικοινωνούμε δεν ακούμε. Εγώ ε... αυτό υπέθεσα. Εντάξει, έχεις τα δικιά Ε, να μην έχω. Να μην το ξεχάσω, μία παράσταση έχει ακόμα την επόμενη Δετάρτη. Ναι, στι 18 του μήνα. Και έχουμε κι άλλες ή ακόμα δεν ξέρεις. Αυτές είναι τώρα. Εντάξει, άντε με το καλό και οι επόμενε. Αματίστε να κρύβετε τους εξωγήινους από χρόνια... Πού τους έχουμε, α, κάτω το χαλί, ναι. Εποτε... Πρέπει να ξετυλίξουμε τα χαλιά, θα τα ξετυλίξουμε. Άμενας του Καναδά, μιλάει ότι οι κυβερνήσεις κάνουν και παζάρια... Πού τους κρύβουνε, πες μου, πού βρίσκονται. Και όχι μόνο Μίλα να... Μίλα κανονικά. Μας δίνουν... Όχι, θα σε ρωτάω, θα απαντάς, δεν έχει κουβέντα αλλιώς. Αμπάω, είστε πού πού τους κρύβουνε. Είναι Άσε τα 51 πού τους κρύβουνε. Και έδωσαν Που... ενέργεια και ξεκόβω, δεν... ξεκόβω, Λένα, μωρί, χαμλά, Έλα, Μωρή, Δεν θα σε κάνω πάλι, έτσι! Πάλι τα ίδια κάνει. Να, που πάλι τα ίδια κάνει. του και με βρίσκουν, Όχι, σε Τι με υπερασπίστηκε, δε, αρχή, δε, λοιπόν. Είπα να σε παπά. λέει έτσι, παπά. το παπά. Ναι, ναι, λοιπόν. Η καταρχήν στον του δανού, πρώτον. Και την Εμείς, είμαστε προχωρημένοι άνθρωποι, πάμε μπροστά Εσείς είσαστε 6.800 κολλημένοι μαλάκες Και την γιατί βάλτε στον κόλλο σου Και κάτσε στην Ανία και άλλη γραμμή σου Αν δεν το βγάλεις, σε γαμάω. Δεν το βγάζω Ε μου να το βγάλει! το βγάλεις Γι' αυτό δεν το βγάζω. Εγώ φταίω τώρα. MLPC, που θα πάει... Δεν είναι θα αυτό. Θα Μου πέταξες το σοκολατάκι τώρα, Κατάλαβε. Βαλάκα, όταν θα πάει ο καφελάκι στην Αδημοκρατία και με καλέσεις, τότε θα τα πούω από κοντά. Να το, άντε, περιμένω. Ήρθα από μακριά. Να προσφέρω ό,τι μπορούσα για μια πιο δίκη κοινωνία. Αποστημού, Έλα. θέλω να κάνω μια κολοτούμπα για να σώσω τη χώρα. Κάνε κι εσύ, έκανε κι Αλλά αυτή σίγα. Δραματοποίηση... Αλλά του δημοψηφίσματος, που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι το ονομάσανε Κολοτούμπα. Υπάρχουν τρία προβληματάκια. Τι. Τρότον. Αυτά δεν μπορώ, που αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δεύτερον, δεν μου το επιτρέπει η ταξική μου συνείδηση. Όχι, είμαι... αυτά τα κολλήματα να μην είχατε. Τρίτον, δεν είμαι προσυπουργός. Ούτω άλλο ήτανε. Άλλοι αποφασίζαμε. Ναι, Τύπης ήτανε τύπης, ναι. <Συκλή> Επίση, κανένα νοικοκυριό, ακόμα και ατομικό, δεν ξοδεύει στο σούπερ μάρκετ 200 ευρώ το μήνα. Να πείτε στο τσεκουράτο. Εγώ σας λέω ότι ένα νοικοκυριό ξοδεύει 200 ευρώ. Στα 200 ευρώ του covid 2% το βιβλίο. Πόσο 4. το μήνα, 4. να σου πω, θέλω να μου αναγραμματίσει τη λέξη τσεκούρι Το τσεκούρι, τώρα, κορίτσι. Δεν βγαίνει, κορίτσι. Τι βγαίνει, βγαίνει. κουρίτσι. Δεν, δεν έχει δύο. Ο. Ωραία, δεν τι δεν βγαίνει. Έχει. Βγαίνει η λέξη τσουρέκη. Τσουρέκη, να το, μα τα έχει κάνει. <Καισθυν> Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα. Μα